Είναι δύο προγράμματα τα οποία τρέχουν. Το ένα πρόγραμμα είναι με την επιδότηση ενικίου για κατοικίες και το άλλο είναι το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε με την προηγούμενη δημοτική αρχή του νέου οικισμού, ε, ε, οικισμού και τελείωσε επί τελευμερών το δικό μας. Βρισκόμαστε στην τελική έγκριση της χρηματοδότηση. Οι μελέτε είναι έχουν, ε, έχουν μια πληρότητα γύρω στο 99,9%. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από τα υπόλοιπα. Με τον κύριο Σταμάτη που συνονιθήκαμε και του επιτελεί του Υπουργείου της Γενικής Γραμματείας του ε, απομένει μόνο η συγκρότηση της, συγκρότηση της Επιτροπής και η έκδοση της Κοινωνικής Υπουργικής Απόφασης. Στα πλαίσια αυτής, αυτού του προγράμματος προγραμματίζεται ε, 5, με 10, 5 με 10 Φεβρουαρίου η κάθοδος του κύριου Σταμάτη στη Ρόδο όπου θα δει τα προβλήματα, θα ζητήσουν τα προβλήματα όλα. Θα πιθανόν να επισκεφθούμε και του χώρου οι οποίου θα πρέπει να γίνει με την εγκατάσταση. Ήδη μέσα στι επόμενε μέρε θα, θα γίνει ενάρτηση και δημοσίευση τη προκήρυξη για, για τα επιδοτούμενα διαμερίσματα και ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εξτριχθεί. Και, και γενικά μέσα αυτό αφορά το πρώτο μέρο, την πρώτη συνάντηση η οποία έγινε. Ε, είχαμε ένα καλό κλίμα. Συζητήθηκαν αυτά τα πράγματα. Ήταν, είμαστε από του τρει-τέσσερι δήμου οι οποίοι δηλ και θα συζητήσουμε τα επόμενα. Εγώ θα θέλω να αναφέρω σε ένα, ένα δημοσίευμα το οποίο διάβασα χθε ή προχθέ στην Σιροδιακή, το οποίο αναφέρει κανένα μια παράπονα ο εκπρόσωπο πρόσωπο στο Ρωμά, ότι δήθεν για τη μεταφορά των παιδιών. Θέλω να γίνει γνωστό ότι στα πλαίσια αυτού του προγράμματο ο Δήμο δεν έχει καμία υποχρέωση, δεν έχει καμία δυσμευτική υποχρέωση από το πρόγραμμα να μεριμνήσει για τη μεταφορά των παιδιών. Όπως δεν γίνεται και με τα δικά μας παιδιά Παρόλα αυτά υπήρχε, υπήρχε στο πρίσιο διευκόλυσης του προγράμματος Και σε μια, μια συνεννόηση Με το Πανεπιστήμιο Αλλά την υλοποίηση την είχαμε εμείς Να γίνεται αυτή η μεταφορά των παιδιών Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σα Το πρόβλημα το οποίο έχει ο Δήμος Με την παλαιότητα των οχημάτων ε, Οχήματα τα οποία είναι είναι αρκετά παλιά, οχήματα τα οποία δεν είχαν περάσει εκτίο και τα οποία βγάζουν συνεχώ προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτό είναι το σχετικό, το λεωφορείο με το οποίο κάναμε τα δρομολόγια, με δικό μα οδηγό. Και, και αυτό λέω, σα παραλαμβάνω, για να γίνει κατανοητό ότι είναι εξωσυμβατική υποχρεώση το δίμο. Το κάναμε επειδή είχαμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, μία, μία, ένα διαγωνισμό παρόμοιο το οποίο έκανε περιφέρεια πέδι δεν προσήλθε κανεί για να προσφέρει και αυτή τη στιγμή το σχετικό το λεωφορείο το οποίο έκανε διαδρομές είναι περίπου 1,5 μήνα μέσα στο συνεργείο.